Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι προήλθε ε, ή έσχεμένα ή από περισκευσία από πρόσφυγες οι οποίοι είτε ε, κατά διαστήματα ψήνουν αυτοί οι άνθρωποι πέταξαν τα κάρβουνα ή άναψαν καλώδια παλιά του ΟΤΕ που υπήρχαν πλησίον της μονάδας αφαλάτωσης και δημιουργήθηκε... Φωτιά στην ευρύτερη περιοχή των Λεπίδων. Ε, κινδύνεψαν σπίτια. Ήταν μεγάλης έκτασης. Mm -hmm. Λόγω του ότι υπάρχουν και αρκετά δέντρα εκεί, αλλά και χαμηλή βλάστηση. Ευτυχώς, την τελευταία στιγμή... Ε, αποφύγαμε τα χειρότερα όταν η φωτιά πλησίασε κατηγημένη περιοχή των οικισμών προς το Ξηρόκαμπο γιατί ήρθαν τα δύο αεροπλάνα τα πυροζωστικά τα οποία την τελευταία στιγμή έκαναν δύο-τρεις ρίψεις λόγω του ότι νύχτα και έπρεπε να αναχωρήσουν και με περάνθρωπες προσπάθειε των εθελοντών του υπαλλήλων του Δήμου του ΣΥΜΤΕΛ και όλων των παρευρισκομένων καταφέραμε και αποφύγαμε τα χειρότερα. ήρθαν και ελικόπτερα, αν δεν κάνω λάθο. Όχι, όχι, δύο αεροπλάνα. Α, αεροπλάνα ήρθαν. Ναι, ε, καταβάλαμε κάθε προσπάθεια ούτω ώστε να μην επεκταθεί η φωτιά. Ήταν mm -hmm. δύσκολο το έργο γιατί υπήρχαν παλιά βλήματα τα οποία έσκαγαν. Oh, μάλιστα. Ε, το θέμα είναι το ότι για μία ακόμα φορά δημιουργήθηκε τεράστιο πρόβλημα προερχόμενο από τους πρόσφυγες. Τους πρόσφυγες στους οποίους τους προσέχουμε με το παραπάνω. Ε, οι πρόσφυγες οι οποίοι είναι ελεύθεροι ε, κινούνται παντού, όμως δεν σέβονται και δεν προσέχουν. Το να ε, ψήσει και να κάνεις οτιδήποτε άλλο ε, απαιτεί προσοχή και σεβασμό και στο περιβάλλον και οπουδήποτε αλλού.